Νίκου Τσιφόρου Τα παιδιά της πιάτσας Διαβάζει Ο Γιάννη Μποσταντζόγλου <Γιαβάζει> Μουσικέ στήξεις Δημήτρης Αρσενόπουλος Τεχνικός ήχου Τάσος Μακκασκέτας Μια παραγωγή του Γιώργου Ευσταθίου για το τρίτο πρόγραμμα Ραψοδία σε πράσινο Ήτανε λέει μια βολά και έναν καιρό, ένας βασιλιάς της Κινεζίας και τον είχε πλακώσει Μουργέλα. Όλο βαριότανε. Τα πάντα του τάχε και τα γυναικάκια του τα ξεγυρισμένα και τους μακλαβάδε του και τις φούμες του τις τρελές και τα ούτια του και τα τσιφτετέλια του. Αμα βαριότανε φώναζε δέκα κινέζου και έλεγε στα τσιράκια του «Πιάσε του ρε και κόφτε κεφάλια να κάνουμε χάζι». Έπιανε κι άλλους πενήντα και τους έριχνε να τους φάνη καρχαρίες να μένουν τα ψάρια του Θεού, όπως γουστάριζε βολευότανε, αλλά η Μουργέλα αδερφέ μου τον μπλάκωνε και δεν τον άφηνε να σηκώσει κεφάλι. Βρέθηκε τώρα κι ένας τσόγλανος και το έβαλε στίμη να ανακαλύψω σου λέει τύπου της να σπάει κεφί αυτού μεγαλειότητα, γιατί έτσι που πάει από βαρεμάρα δεν θα αφήσει κεφάλι για κεφάλι στους ώμους μα. Σκάρωσε το λοιπόν κάτι ζουγραφιστέ φιγούρες, έβαλε κάτω την αριθμητική και πάει και βαράει την πόρτα του βασίλια. «Καλημέρα σας, κάτι σας έφερα». «Καλημέρα, τι έφερες? Μια τράπουλα σπαθιά, μπαστούνια, καρά και κούπες. Να τη ζυγιάσω». «Τη ζυγιάσε ο μεγαλειότατος και πολύ τη βρήκε στα χεράκια του». Καλή ήτανε, βολικά ήτανε. Τραβήξανε μια κοντσίνα σαν δεκάξι με τον άνθρωπο, κέρδισε το λεκούμι και το υποβρύχιο βασιλιά κατα' Τι γουστάρει, Πρώτο, ένα φιρμάνι να αφήνει το κεφάλι μου στο εντάξει. Γράφτε γραμματική. Το γράψανε οι γραμματικοί. Οφέρον το παρόν δύναται να έχει το κεφάλι του και κανεί να μην το πειράξει. Ιστερόγραφο, εξαιρείται ο πονοκέφαλο. Και ξαναλέει το μαγκάκι. Θέλω και ο λίγα ψηλά να ανοίξω λουκουματζίδικο. Πήρε και τα ψηλά και άνοιξε μαγαζί λουκουμάδες με μέλι ημιτού ή τράπουλα. Πάει τη βόλεψη. Κι έτσι έγινε να πούμε το πρώτο τραπουλομάγαζο, το οποίο σήμερα ο Καχλέας, ο Ρέστης, έχει παρόμοιο. δια του οποίου να πούμε κάνει τα κονόμια του. Και λέει ο Πασαμάγκας να πάμε να πάρουμε κόκαλα του Καχλέα τη Λέσκη. Και βολέψει καλά τη φτιάξη του ο Ρέστης. Πρώτον άδεια περιτεχνικά παίγνια Κουμκάν και Πόκα Δεύτερον ησυχία Τα διαβοήσα απαράδεκτα και η ζωηρή έξω Τρίτον η Γκανιώτα Το οποίον με 5% παίζει να πούμε Και στο τέλος ο Σωνάνε ρίχνεσαι κανονικά στο κουτί Αφόσον ο στον κατοστάδικο Ο 20 βολέ βολές αλέρετουρ στο τραπέζι Γίνεται με δέν και Γκανιωτάδικο Τέταρτον, τα καλά παιδιά, διότι σήμερον για να έχεις λέσχη πρέπει να τύχει και τις δεούσεις υποστηρίξεως από την πιάτσα, διότι άμα κάνεις του κεφαλιού σου, πάσο στο κεφάλαιο που λέει είσαι κορόιδο και δεν σηκώνει τέτοια. Πέμπτο και σπουδαιότατο να πούμε είναι η πελατεία, αφού πάσο έχουν τάλαρα, πάει στου ωραίστη στην τα παίξει, γνωρίζουν ότι εκεί είναι τίμιο το παιχνίδι και δεν σηκώνει πονηρά και νοθευμένα. Δουλειά με τη χαρτοπεξία την άρχισε από τη χαρτοπεξία ο αρέσει ο χαχλέας. Να, βγήκε το παιδί λιγάκι βαρύπερ την αλφαβήτα και δε σήκωνε το γράμμα μητε το υπαλληλίκι. Τ' άρεσε η κομενίτσα, τ' άρεσε το ωραίο, τ' άρεσε το εύκολο, την ακονομήσει με δυο και με τρει ψωροχοιλιάδε το μήνα. Απόθανε τότε ένα θείο του που πολιτευότανε κάτου στον ταίγετο και τάβησε χιλιάδε εβδομηταπέντε σάκωσε το παραδάκι ο Ρέστης, βγήκε στο μαγαλά, σκάρωσε πουκάμισα με ταξωτάκι κοστούμάκια μερακλαντάν, έπεσε στις γκόμενες, έπεσε στην πιάτσα, έπεσε και στο πράσινο χρώμα. Κίν την εποχή η ομόνοια και το περίχωρο έβραζε στη Λέσχη. Του Δενδρυνού, του Κουλουφάκου, του Έρωτα, άλλες καλές στον ανήφορο πανεπιστημίου. Τα ο κόσμος, δεν φυλαγότανε σαν και σήμερα που τα παίζει στις στράτες. Έκανε τον καλό στην αρχή ο Ρέστης, τα χασε, αλλά έπιασε και γνωριμίες Στο στεγνό του απάνω τον πιάσανε τα παιδιά όπως ήταν εξίπιος και καλοντυμένος και του τηρίξανε Έρχεσαι γιατρός Γιατρός στην χαρτοπεξία έχει δύο έννοιες είσαι καλός νοικοκύρης, λεφτάς, καλοντυμένος και το έχεις σκουλίκι να τα παίζει καμιά βολά Οπότε να πούμε είσαι ο καλός πελάτης Ή τα παίρνεις, ή τα χάνεις και επειδή να πούμε θέλουν να σου δώκουν ένα βάρος στους άλλους που είναι ανθρωπάκια, σε γιατρό, επιστήμον άνθρωπο δηλαδή που τιμάει το μαγαζί τους. Ή είσαι πάλι καλοντημένος, σεμνός, ευγενικός, αλλά πατηράκι έξυπνο που συμφέρει να παρουσιάζεται για σημαντικό σογκεζί οπότε σου δίνει μάρκες η εισαι παλι καλοντημενος σεμνος ευγενικος αλλα πατηρακι εξυπνο που συμφερει να παρουσιαζεται για σημαντικο σογγεζί. οποτε σου δινει μαρκες η ιδια η και σε καθίζει να ανοίξει το παιχνίδι να το μεγαλώσεις, να το συντηρήσει και τότε πάλι σε φωνάζουν οι γιατρό για να δώσουνε σοβαρότητα και να μην σε ψηλιαστούν ότι πρόκειται περί φλούδα. Είσαι δηλαδή ή για να το πούμε στη γλώσσα τους λαμόγια, νερό. Έπεφτε τώρα να πούμε ο σοβαρός ο γιατρός που είχε και τάπεζε και λογαριαζότανε στο μαγαζί. Τον βλέπανε και του κανάνε τεμενάδες. Καλό στο γιατρό. Μικρέ Θανάση, καφέ στο γιατρό. Πώς τον πίνετε, ρώταγε ο μικρός. Εδώ απάνω γινόταν έξαλλο ο λησχιάρχης. Δεν ξέρεις βρεζό πως τον πίνει τον καφέ του ο κύριος, δεν θυμάσαι, απολύεσαι. Βέβαια στα σωστά δεν απολυόταν ο μικρός, γιατί να απολυθεί. Αλλά ο γιατρός κολλακευότανε, για δε σε χτίμηση που μουχουνε. Κέρδιζε ο γιατρός, χαίρεται και στο καλό και χαμόγελα και κολακίες, καθώς όσα να κερδίσεις σήμερα, αύριο θα τα φέρεις εδώ πάλι, δεν γλιτώνεις». Έχανο ο γιατρός και ήθελε πέντε τάλαρα να πάρει ταξί να πάει στο τσαρδί του», έλεγε ο λεσχιάρχης. «Μην επιμένεις γιατρέ μου αδύνατον. Δεν έχω διότι μου αφήσανε βερεσέησα με δέκα χιλιάρικα και είμαι Αυτά γινόντουσαν με τον πρώτο γιατρό το σωστό. Ο δεύτερος γιατρός, η Λαμόγια, έπαιρνε δέκα δεκαπέντε δεκα, ταλαράκια με ροκάματο και τηγάζωνε καθώς από καφέ και από τσιγάρο όλο και βολευότανε συλλέσχοι. Και μα καθόταν στο τραπέζι με κόκαλα τη λέσχη και κέρδιζε πολλά, αντί και του βγάζανε κανένα κατοστάρικο έξτρα. Γιατρο <Συλίδι> λοιπόν <Συλίδι> άρχισε ωραίσθη ο αλλά έγινε πολύ γρήγορα δυνατός στο χαρτί. Και ένα βράδυ η ζούλα χίλια δικά του και τον ξέρανε κιόλας η πιάτσα ότι είναι τη δουλειά και ετό. Την άλλη μέρα λοιπόν το μεσημεράκι αντίς να πάει στη Λέσχη που δούλευε και να πιάσει τον πιζίκι με τους συναδέλφους του μέχρι να έρθει η ώρα να στρώσει το παιχνίδι τραβάει και πάει στον Μπούφουρα τα τραπέζια. <Κι> Λέει ο Μπούφουρας «Καλώς τον ορέστη έφυγες από του Αντρέα να κάτσει σε μένα». Λέει ο ορέστης «Όχι δεν ήρθα λαμόγια» Ήρθα για πάρτι μου να κάνω παιχνίδι. Εντάξει. Παίζανε τρία παιδιά καλά και τρεις έμποροι. Ένας Αθηναίος και δύο λαμιώτες. Διακόσα η Κάβα, καλοί παίκτες όλοι, αλλά το μεγάλο ταλέντο στο τραπέζι ήταν ο Κάνει δύο φαντεζί, κάνει δύο καλά χαρτιά, τα βάζει, τα παίρνει, κρατιέται στην ανάποδη, δείχνει μυαλό. Έρχονται το λένε του Μπούφουρας. Κατά τη δύο από τα μεσάνυχτα έχει οικονομήσει κοντά 20 χιλιάδικα ο και πάει στο τότε διεθνέ να φάει και να κατηφορήσει μετά στο μπιζού του μπαβαδέα για καφέ. Βγήκε τώρα και στη γύρα η βρώμα ότι ο Ορέστη έτσι και έτσι τάπιασε από καλό παίξιμο, τον τρακάρι εξ του εξερθών ο Ανδρέας. Γιατί ρε μόρτια άλλαξε στέκει, μικρόβια είχε το δικό μου. Δε σε πείραξα λέει ο και δούλεψα για πάρτι μου αφού και να πούμε δεν κονομάσω μαγαζί σου παρά τα ποφόρια ενώ στου μπούφουρα μου ρίξανε και κάτι χόντρα τάλαρα Ο αντρέα ο οποίος να πούμε είναι και από τους παλιούς τα κουτσαβάκια το παίρνει επί το ανάποδο Από μένα δε φεύγεις καθώς και θα έχουμε Ούτε σου χρωστάω, ούτε σε έχω τσιρύμπαση, κάνει μαλακά ο Ρέστης, το οποίον δεν σου υπόγραψα χαρτινά με σκλαβάκι και όπου θέλω τον πάω τον όρεστη. νομίζω. Ο Ανδρέας βάζει το κομπολόι, μαύρη χάντρα στην τσέπα και σηκώνει το χέρι το οποίο ρίχνει μια σφαλιάρα του όρεστη. Τώρα τι γίνεται; ή τρως φαλιάρα, η σφαλιάρα κατεβάζεις την κλάβα και κάνεις ράι που γιουρντί ή δεν την τρως και όποιον καθαρίσει ο καβιάς. Ο Ρέσης του χώνει την απάντηση. Έφαγε τη δικιά του ο Αντρέα και έβγαλε το περίστροφο. Ρε, θα πεθάνει. Δεν είναι όμω τόσο κορόιδο για να κάτσει να ποθάνει ο Ρέστης. Μανιάτικο αίμα, το έλεγε η ψυχή του, του μαγκώνει το χέρι. Πάνω στο κουτούπομα μα και όπω τραβιούνται παίρνει φωτιά το αντικείμενο και την αρπάζει ο Αντρέα αριστερά προ την καρδιακή χώρα. Σέκος κάτω. Πέφτει η πασκιναρία, τον Ρέσι. Γιατί και πώ. Χρόνια τρία καθώς ναι μεν άμυνα Άρα παρελθόν χαρτοπαίκτης Και κάτι παρόμοια έτσι Ήταν και ένας εισαγγελέα Λες και είχε προηγούμενα αδερφάκι Τον κάρφωσε άσχημα Μέσα ώρες της Αλλά η πιάτσα είχε πάρει τα πάρτια του Διότι ο μακαρίτης πεσών Είχε κάψει κόσμο με τον τζαμπουκά του Και διότι τέλος πάντων Όλο και είχε βερεσέδια να του οφείλουν Και ανάπνευσε η πλάση όλη. Στη Φυλακή λοιπόν. Του ρίχνουνε τα ταλαρά του Έφαγε τον αντρέα στο ίσο και άνευ σου λέει Ο ίδιος ο Μπούφουρας του στρινε τσιγάρα και χαιρετίσματα Διαγωγή φαρίκι Στα τρία χρόνια ξαναβγήκε η στην κοινωνία Καθαρός ο ορέστης Πάει στον Μπούφουρα Ήρθα τον. Καφέ και πιάσει αυτά τα ολίγα να φέρεις στον μπαλάτσο σου Δίνεται τον εκάνει και κουμανταδόρο. Καλό στο μαγαζί είχε και την τύχη να πέσει κάτι τζίνια που κλέβανε στο πόκερ το κλειστό. Δυο ήταν τα πρόσωπα που μπαίνανε πολύ σαν κορόιδα να κάνουν τη φτιάξει του στο τραπέζι του πράσινου. Την και τον καιρό πεζότανε πολύ το κλειστό το πόκερ και οι δυο, ο Χατζηφράγκος και ο Κανασπαρνάκια, κάνανε το κόλπο ότι δεν γνωρίζονται μεταξύ τους και ότι δήθεν δεν χωνεύουν ένα στον άλλον. Το οποίο δηλαδή ο λιπιάτσα σου αυτοί οι δυο μια μέρα θα φάνε τα σπλάχνα του μεταξύ του. Μέχρι που και ο Μπούφουρας το είχε καταπτήσει το μισθοκούλουρο, και μόνο ο Ρέστη έπεσε στην πονηρή βιτρίνα. Διότι ο Χατζιφράγκο όλο ερχότανε στη ρέφα του, κάτι έπαιρνε, κάτι έχανε μικρά, ο καρασπανάκια όμω όλο και καθάριζε τα τραπέζια. Δεν μ' αρέσει την πονηριά στο μέσο. Παρατηράει τώρα ο Ρέστης τη βλέπει. Ο Χατζιφράγκο. Όλο και κάθεται αριστερά από τον καρασπανάκι. Γέννε τα δερφέ μου να παίζει τρεις δομάδες συνέχεια κι όλο να κάθεται κανένας αριστερά από τον νου που του τα παίρνει. Κάποιος πιάνε την τράπολα. Πήγε ζούλα και βρήκε το γερομπούμα ωραίες της. Ήτουνα τώρα ο γερομπούμα σε ένα αποστρατεία και μόνο που έπαιζε κανα τα τσιγάρα του. Αλλά σανιάτα του τέτοιος χαρτοκλέφτιζε γινόταν σε όλο τον κόσμο και μέχρι η Αουστράλια είχε κλέψει με την τράπολα. Του βρίσκει το λοιπόν και του ξηγέται στα Ίσα Έτσι και έτσι γίνεται χαπού Πάσα χαρτοπαίκτης που είχε απορία στο γερομπού μαθιό σιγορές στον πάγενε, Να την λύσει Καθώσον ο γέρος ήτουνα να πούμε ένα είδος κώδικα και λάθος δεν σήκονται Τραβάει μια μπουκιά τσιγάρο ο γέρος και λέει ήσυχα Κλέβουνε Ναι αλλά πως «Να σου το ξηγήσω». «Του ξηγάει το πως γίνεται να κλέβεις το πόκερ». «Υπάρχουν το λοιπόν πολλοί τρόποι, αλλά η ευκολότερη περί είναι οι κάτωθοι». Πρώτο ο κολαούζος». «Οπερ βάζεις τρία φύλλα όμοια κάτου, κάτου στην τράπονα, ας πούμε τρία εφτάρια και τα ανακατεύει εσύ και ξέρεις τι χαρτιά έμανες». Τα πάνω τα ανακατεύει, τα ανακατεύει, τα ανακατεύει, τα κάτω όμω φροντίζει να τα αφήσει απίραχτα. στε να πιάνει ένα χαρτί και το τσακίζει πολύ λαφριά να μην φαίνεται, ίσα ίσα να κάνει μια καμπούρα φυσική και τίμια. Βάζει τα φτιαγμένα χαρτιά με τα τρία όμοια απάνω στο τσακισμένο χαρτί και λε σου διπλανού σου κόψε. Αυτό άμα όλα είναι μιλημένο βάζει το χέρι και πέφτει μοιραία πάνω στην καμπουρίτσα. Κόβει λοιπόν και έχεις πάντα τον κολαούζο τη φτιαγμένη τριάδα κάτω-κάτω στην τράπουλα. Μοιράζεις. Τα χαρτιά που δίνεις είναι 20. Τέσσερις φορές πέντε στον καθένα. Ύστερα αλλάζουν από τρία χαρτιά. Από τα 32 λοιπόν τα τρία τελευταία μένουν να τα πάρεις εσύ στην αλλαγή. Αν πάλι ο πρώτος έχει ζεύγη και αν πάρει ένα χαρτί και ο δεύτερος πάρει τρία χαρτιά εσύ πρέπει να πάρεις τα τρία προτελευταία αλλά στα σβέλτα, όπως τα χωρίζεις, αντί να πάρεις τα τρία προτελευταία, παίρνεις τα τρία τελευταία. Αν έχεις τώρα δυο οχτάρια και τρία εφτά που παίρνεις, κάνεις φουλ. Αν έχεις ένα εφτά, το βαστάς και κάνεις καρέ. Αυτή η μέθοδος που λέγεται κολαούζος είναι πολύ εύκολη. Και μπορεί να την εφαρμόσει και ένα μικρό παιδί. Φτάνει εκείνος που κόβει, να πέσει πάνω στο καμπουράκι το φτιαγμένο. Νούμερο 2 είναι το ματσέτο. Μουσική Ας τα πάρουμε σε η σειρά. Παίζουνε τέσσερις. Επομένως εσύ που μοιράζεις θα πάρεις το τέταρτο. Το όγδο, το δωδέκατο, το δέκατο έκτο και το εικοστό χαρτί. Ας πούμε τώρα ότι μοιράζει ο διπλανός σου και εσύ έχεις γιο ντάμες. Πας πάσο για να τα ετοιμάσεις και βάζεις πρώτη και πέμπτη την δάμα σου. Οι άλλοι αλλάζουν χαρτιά και πετάνε τρία φύλλα για να αλλάξουν. Παίρνεις όπως είναι απορροφημένοι από το παιχνίδι τα τρία σκάρτα χαρτιά κοινού που τα πέταξε και τα βάζεις πάνω από τα πέντε δικά σου. Άρα έχεις τρία τα σκάρτα του, τέταρτο το δικό σου η δάμα, τρία τα δικά σου και όγδο παλή Άμα βάλεις τώρα τρία ακόμα σκάρτα χαρτιά και μετά πάλι μια ντάμα έχεις και δωδέκατο πάλι ντάμα και αν έχεις καιρό κολλάς και δέκατο έκτο την τελευταία ντάμα της στράβουλας κάνεις πάλι το κόλπο με την καμπούριζα και ο διπάνος σου κόβει εκεί που θέλεις ή κόβει ένα χαρτί οπότε οι τέσσερις ντάμες θα έρθουνε τρίτη έκτη, ένατη και δωδέκατη και θα το πάρει το καρέ της ντάμας ο και με το μοίρασμα Έχεις χαρτίγερο ή εσύ ίος είναι και καθαρίζει το τραπέζι. Το ίδιο κλέψιμο γίνεται και στην Πόκα αλλά μόνο στα δυο πρώτα χαρτιά. Γιατί στην Πόκα άμα φύγει ένας σου καλάει τη σειρά και δεν σε βολεύει στα επόμενα. Νούμερο 3 είναι το καπάκι. Εδώ θέλει λίγη ταχύτητα και το χαρτί το δίνει στον πρώτο το συνεταίρο σου. Δεν το παίρνει εσύ που το μοιράζει. Δηλαδή να πούμε εδώ, ο Χατζηφράγκος δίνει χαρτί του Καρασπανάκια. Η δουλειά γίνεται με μόρ συνθηματικό. Α πούμε ότι ο Καρασπανάκια έχει δυο ρηγάδε και δυο οχτάρια και θέλει ένα ρίγα για να κάνει φουλ. Μοιράζει ο Χατζηφράγκος. Από την πρώτη στιγμή όπω πιάσει τα χαρτιά του με ένα δάχτυλο να πούμε, θέλει σου Με δυο δάχτυλα ρίγα και ούτω καθεξή. Ο χατζιφράγκος το βλέπει και πάει πάσο. Αν έχει ρίγα στα δικά του χαρτιά, καμώνεται ότι τον βάζει από κάτω, αλλά με τρόπο πολύ γρήγορα περνάει το ρίγα του πάνω-πάνω προ το χαρτί. Αυτό είναι λοιπόν το ρίγα, θα τον πάρει ο συνεταίρος του σίγουρα, και θα κάνει φουλ που θέλει. Εδώ το κόψιμο γίνεται κανονικά, δεν χρειάζεται χένισμα. Δεν θέλει παραλίγη τάχη δακτυλουργία και γυμναστική όταν μάλιστα οι δυο συνεταίροι δεν χωνεύονται πικρός πολύ πιο εύκολα <Συσίλω> Νούμερο 4 είναι το μπάνισμα <Συσίλω> <Συσίλω> <Συσίλω> Δηλαδή το σημάδεμα των μεγάλων χαρτιών της τράπουλας, έτσι που με την πρώτη ματιά εκείνο που τα σημάδεψε να ξέρει το πρώτο χαρτί που θα πάρει Αυτό δουλεύει περισσότερο στην και υπάρχουν και άλλοι τρόποι κλεψιάς τα κατρεφτάκια, τα μιλημένα, τα ένα σωρό που εδώ σε εμά δεν γιατί αμέσω αφήνουν καπνό. Το οποίο σε ρίχνουν στο ύποπτο. Κοντά σε αυτού του τρόπου είναι και οι βοηθητικοί. Η καμπούρα που είπαμε για το κόψιμο, Το σιρτάρι έτσι που να ανακατεύει τα καρτιά γρήγορα και να βγάζει τα ίδια. Το ματσέτο, δηλαδή από τον προτέρων φτιαγμένη τράπουλα που εφαρμόζεται συνήθω στον μπακαρά η καλλιόπη, το σκαλέτο με συνεχές χτύπημα μέχρις αποχωρήσεως του αντιπάλου και ένα σωρό σοφά και μελετημένα κόλπα. Ωραίστησε ο, ο Καχλέας, τα αλλά ούτε πήγε να κάνει τον έξι ούτε τίποτα. Πήγε και βρήκε ένα παιδάκι, φοιτητή, τον Παναγιώτη που τάπιζε και τον κουβάλισε στο γέρον Μπούμα. «Μπορείς να τα μάθεις του νεαρού». Κάθισε ο γέρος πέντε μέρες, τον έβγαλε το μικρό ξεφτέρι. Καλός. Ήρθε λοιπόν ο Παναγιώτης ηλέσχη πολύ κοροιδίστικος, πολύ ίσος και πολύ αθώος και κάθισε στο τραπέζι με τους δύο κλέφτα. Έβγαλε και ένα μάτσο, αληθωρίσανε τα παιδιά. «Θα παίξεις» «Ε, δεν ξέρω καλά». Του δώσανε μάρκες, κάθισε ο μικρός πολύ κουτά, δεν δε χώριζε το ρίγα από την τάμα. Οι δύο κλέφτες φτιάνανε ματσέτο τα χαρτιά. Του δίνανε λοιπόν καλό φίλο. έκανε ο μικρός ότι δεν τα μελέτησε καλά και έφευγε, δεν τα είχανε. Λυσάξανε οι πονήροι. να μην ξέρει να χωρίσει δυο γαϊδάρον άχερο και να μας ξεφεύγει. Και στο αθώο απάνω βέβαια δεν τον προσέχανε και τα φτιάξε τώρα ο Παναγιώτης τα χαρδιά. Ωραία λοιπόν, κρίνω στο παιδί, του στραβάει να φαράσει και τους καθαρίζει. Πεισμώσανε τα μορτάκια να τα πάρουμε Πάλι φυλαγόταν ο αθώος ο Παναγιώτης Περνάει κανένα τέταρτο του στραβάει φύση μα δύο Τους φέρνει φλούδες Τρίτη δόση τους τα παίρνει όλα Δεν έχουνε πεντάρα για να εξακολουθήσουνε οι κλέφτες Και δαπάνου ζυγώνει ο ορέστης Μπορώ να σας πω Τους κλείνει στο γραφείο Φωνάζει και το Παναγιώτη Φωνάζει και τον Μπούφουρα εδώ πέρα μάγκες ξηγηθήκατε πονηρά και δουλεύατε τον κόσμο ματσέτο το οποίο έτσι και μας ξαφρίζανε θα μας κλείναν το κατάστημα περί χαρτοπλέψια Όχι, κομμένοι και βλέπουμε Τώρα μάγκες σας έστειλε ένα πονηρότερο για να σας ξεφτελήσει και να σας τιμωρήσει και σας τα πήρε, έτσι Παναγιώτη Έτσι τα χάσανε οι πονηροί, τα ο πιτσιρίς και πολύ εντάξει Σήκωσε το χέρι ο Μπούφουρα, του τράβηξε και πέντε σφαλιάρε, άντε και μικέτια μάρτανε ρε καθήκια. Όλη η πιάτσα έμαθε να πούμε το φέρσιμο του Ορέστη και πολύ τον εκτίμησε. Και λέει ο Μπούφουρα, γέννεσε συνεταιράκι μου με είκοσι πόντου. Το οποίο αποθανών ο Μπούφουρα έμεινε το μαγαζί στον Ορέστη. Παιδί σπαθάτο και πολύ κύριος. Και τη σήμερον αν υπάρχει να πούμε μια ραψοδία σε πράσινη τσόχα, εντάξει παιχνίδι και τίμιο, μονάχα ορέστιστο έχει την πονηρή του την καινονιά το οποίο έτσι κάνει ο άλλος το καλό όνομα και ο Κομφούκιος να συγχωρέσει την ψυχή του μάγκα που ανακάλυψε στην Κινεζία την τράπουλα και την έχουν και οικονομιούνται είκοσι τριάντα καλοί χριστιανοί.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 Τα παραγωγή του Γιώργου Ευσταθείου για το τρίτο πρόγραμμα.